Οι εθελοντές στο αρχικό στάδιο ήταν πάρα πολλοί. Στην πορεία άρχισαν να μειώνονται. Και στα τελευταία δύο χρόνια οι μόνοι οι οποίοι παραμένουν στον προσογικό καταβλησμό είναι εμεί. οι τρεις. Δεν το κάνουμε παράπονο. Ό,τι κάναμε το κάναμε με την ψυχή μας γιατί πιστεύουμε σε κάποια πράγματα που ίσως πολλοί δεν τα πιστεύουν. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και τόσα χρόνια θελοντές και δυστυχώς ακούσαμε και αυτό τελευταία ότι αποκλείεται τέσσερα χρόνια να είναι χωρίς μισθό παίρνουν κάποιο μισθό. Και επειδή βλέπω ότι τα αρνητικά άρχισαν να εμφανίζονται νομίζω ότι είναι ώρα εμείς να αποχωρήσουμε και να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλο τον κόσμο όποιος, ο οποίος βοήθησε διότι εμείς είμαστε απλώς οι μεταφορείς είτε των τροφίμων είτε των φαρμάκων είτε προς τα νοσοκομεία είτε προς οποιοδήποτε σημείο χρειαζόταν ο πρόσφυγας να βρεθεί αλλά όταν ακούσει κάποια σχόλια σε επικραίνουν. Δεν είναι η πρώτη μας φορά εμείς που έχουμε εμπλακεί σε τέτοιες εθελοντικές προσφορές και θεωρώ ότι το να μην περιμένει κάτι το ευχαριστώ γιατί εμείς το ευχαριστώ οι τρεις το έχουμε πάρει από τους πρόσφυγες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε όλη την Ευρώπη και αν δείτε στα facebook το τι μας γράφουν ή όταν φεύγανε να κλαίνε και να μας αγκαλιάζουν. Εμείς το ευχαριστώ, το παίρνουμε κάθε μέρα από αυτούς. Δεν περιμένω το ευχαριστώ να το ακούσω από τους Έλληνες και μάλιστα από τους Ρώδιους. Ούτε εμείς έχουμε εμπλακεί σε αυτόν τον εθελοντισμό εκεί πέρα για να στηρίξουμε κάποιους δημοτικούς άρχοντες ή οτιδήποτε άλλους άρχοντες που και εδώ έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο εμφάνιση σχολείων ότι εμείς τάχαμε γιατί ήταν ο τάδε, είμασταν εκεί. Και τώρα που δεν είναι ο τάδε, δεν είμαστε εκεί. Εμείς είμαστε εδώ.